Λοιπόν, εντάξει, τώρα εντάξει. Είναι από την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς ε, Εφεσίους κεφάλαιο 5, 8-19. Είναι ένα κείμενο που το είχαμε ξαναδεί νομίζω στο παρελθόν, αλλά δεν πειράζει. Αυτά τα κείμενα, ως φορές και αν τα δει κανεί, είναι σαν να τα διαβάζει τη φορά. Τι πρώτη φορά που τα διαβάζεις, όχι να το πω ανάποδα, κάθε φορά είναι η πρώτη φορά. Είναι αυτό το κείμενο που ακούσατε λέγεται, λέει, αδελφοί, φωτό τέ ο γάρκα φως του Πνεύματος εν πάση εγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία. Δοκιμάζοντες τι έστεινε βάροστα το, το Κυρίο. Ο στέκνο φωτός περιπατήτη. Υποτίθεται ότι ο Χριστιανός είναι τέκνο φωτός. Όχι επειδή το λέει, καλό είναι να μην το λέει, αλλά επειδή θέλοντα και μη συμβαίνει αυτό. Εισερχόμαστε σε μια κατάσταση φωτισμού μπαίνοντα στην Εκκλησία. Μόνο όταν μπαίνουμε σ στην κατάσταση του φωτισμού αυτού, είμαστε πράγματι στην Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε ότι έρχονται στην Εκκλησία πάρα πολλοί κόσμοι. Έτσι, όταν πλησιάζουν εκλογέ, πάνε ακόμα και οι πολιτικοί στην Εκκλησία. Καταλαβαίνει κανεί ότι δεν του εντυπωσιάζει τίποτα εκεί, δεν, δεν του αλλάζει κάτι, δεν συγκλονίζονται από κάτι. Στην πραγματικότητα, κανεί μπαίνει στην Εκκλησία συγκλονιζόμενο. Και αυτός ο συγκλονισμός είναι ένας φωτισμός. Λένε οι πατέρες ότι ο Φωτισμός, ο Άγιος Σημαίων ο Θεολόγος, ο Θεόπτης, ότι ο Φωτισμός αρχίζει από την πρώτη στιγμή του συγκλονισμού και της μετάνοιας. Αυτό είναι το άκτιστο φως. Και αυτά είναι το δει και ορατά λέει στο τέλος. Όχι στο τέλος, αργότερα. Να το δει. Να έχει και εμπειρία το του φωτό. Όμω. Καταρχήν είναι αυτό το φως το οποίο έρχεται το φως αυτογνωσίας κάτι το οποίο είναι πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε φανταστεί και το οποίο δεν νιώθω να μας το χρωστάει ο Θεός. Καθόλου, ίσα ίσα νιώθουμε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο και ένα τόσο μεγάλο δώρο που θα μπορούσαμε να ζήσουμε μόνο με αυτό το δώρο. Θα μπορούσαμε μόνο με αυτό το πράγμα να ζήσουμε στην υπόλοιπη ζωή μας. Είναι σαν να καλύπτει κανεί ένα θησαυρό όπως το λέει ο Χριστός, ένα μαργαριτάρι σε ένα χωράφι, λέει, και πουλάει ότι έχει και αγοράζει το χωράφι αυτό για να το σκάψει με την ησυχία του να το βρει. Έτσι, αν δεν συμβεί αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μπει ακόμα στην Εκκλησία. Μπορεί να είμαστε χρόνια γύρω-γύρω από την Εκκλησία και στον Πρόναο ή να μπαίνουμε και μέσα, παραμέσα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 20, 30 και 40 χρόνια στην Εκκλησία και δεν έχουν νιώσει αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Και όταν το νιώσουν τότε... τότε... Το πράγμα αυτό μετράει πλέον και μετράει με έναν τρόπο καταλητικό, μετράει με έναν τρόπο που μπορεί και να του αλλάξει. Αλλιώ δεν μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπο. Βλέπετε, το βάζει εδώ ο Απόστολο Παύλο σαν ένα είδο, α το πούμε έτσι, προ, ε, να το πω έτσι, ε, προκαταρκτικού επένου. Έτσι, θα λέγαμε εδώ τα παραλέη. Μα λέει ήδη τέκνα φωτό, είναι γιατί θέλει να σου πει αυτά τα επόμενα που ακολουθούν και σου λέει ότι δυνάμει αυτό το πράγμα είσαι. Ο ίδιο ο Παύλο έχει αυτό το, την εμπειρία, έτσι μην το ξεχνάμε. Είναι ένα μετεστραμμένο. Είναι κάποιο ο οποίο κάποια στιγμή ω διώκτη, στον δρόμο προ τη Δαμασκό, βλέπει το διωκόμενο και του λέει: Γιατί το κάνει αυτό, ποιο είσαι, τι σου έκανα, ξέρει ποιο είμαι. Σκληρώνει προ κέντρα, αλλά Δεν να. Αυτό που ήρθα να κάνω θα απλωθεί, είτε το θε είτε όχι, σε όλο τον κόσμο. δεν λίγο τι είναι. Και ταυτόχρονα. Η παρουσία του ήταν τέτοια που αποτέλεσε για τον Παύλο αυτό ένα μεγάλο συγκλονισμό, τόσο που δεν μπορούσε να μιλήσει. Και σκοτώ τον πήρανε και έκανε χρόνια ολόκληρα κλεισμένο σε ένα κελί. Και μετά έγινε ο Απόστολο έτσι. Τα ξέρετε αυτά. Αυτό το πράγμα είναι η έρημο μα, η προσωπική. Όταν έρθει στον άνθρωπο η Χάρη κάποια στιγμή, πρώτη φορά στη ζωή του, τον απομονώνει αυτό σε μια πρώτη φάση από όλο και από όλα και τον κάνει να θέλει να κλειστεί κάπου μόνο ή δυνατόν να μην βλέπει τίποτα, <και> ε, θα δει, θα βλέπει, δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να, να, να, να απομακρυνθεί φυσικά από το χώρο που βρίσκεται συνήθως, όμως αλλάζει τελείω η αντίληψη του αυτού του και το πράγμα του γύρω του. Αλλάζει τελείως. Είναι μια καινούρια ζωή, όντω καινούρια ζωή. Αυτή είναι η χάρη του βαπτίσματος η οποία έρχεται στην επιφάνεια, όχι όταν βαπτιζόμαστε, εκτό αν έχουμε κάνει συγκριτή προσπάθεια και έχει γίνει βάπτιση μεγάλη ηλικία, έτσι. Πάντως έρχεται σε, σε, σε, σε, σε, στο φως όταν γίνει αυτή η συνειδητή επικοινωνία μετά του Θεού. Πότε θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε. Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρουμε. Στον καθένα έρχεται ξεχωριστά σε μια δεδομένη στιγμή που μπορεί ο Θεός να κάνει αυτή την απόβαση. όπω το λέει ένα μεγάλος γερόντας αυτό. Ο πατήρ Παΐσιος θα κάνει την απόβαση. Κάποια την μπορεί να κάνει απόβαση ε, ε, μέσα στο, ο, ο, ο Χριστός και την κάνει την απόβαση. Μπορεί να είναι στα 20, στα 30, στα 40, στα 60, μπορεί και στα 80 να γίνει αυτή η απόβαση. Αυτό το πράγμα τον κάνει τον άνθρωπο πολύ διαφορετικό. Τον βγάζει από τον κόσμο, από τα όρια του κόσμου. Κάποια στιγμή αισθάνεται την αιωνιότητα έτσι. Αισθάνονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα όταν έρθει αυτή η χάριση. Δεν υπάρχει πλέον καμία σχέση με τα πράγματα τα, τα ανθρώπινα, παρά το, παρά το ότι είναι μέσα στα ανθρώπινα πράγματα. Και τότε γίνεται αυτό που λέει ο στέκνα φωτό. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι αυτά τα περίεργα που λέει ο, Ουκέχομεν, οδεμένο σαν πόλιον, αλλά την μέλου σαν επιζητούμεν, ο στέκνα φωτό περιπατείται και τόσα άλλα που γεμάτο το κέντρο Διαθήκη από τέτοιου χαρακτηρισμού. Έτσι ο ίδιο ο Χριστό θα πει ότι ο, ο, ο γεγεννημένος εκ πνεύματος λέει, Πώ το λέει, και ούκηδε πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Είναι σαν γίνεται ένα μεγάλος μεγάλο Άγιο, Μάξιμο το είπε αυτό με την φράση: ο άνθρωπο να γίνεται άναρχο και ατελεύθετο. Ενώνεται με την, με την αιώνια σκέψη του Θεού για αυτόν. Γιατί ο Θεό, τον καθέναν από εμά, τον έχει προδιανοηθεί προαιωνίως, Δεν αλλάζει ο Θεό. Είμαστε μέσα στην πρόνοιά του πολύ πρωτού γεννηθούμε. Και όλοι οι αγέννητοι που θα έρθουν. Όταν ενώνεσαι με την πρόνοια του Θεού, γίνει σε άναρχο, χωρί αρχή και, και ατελεύθετο. Γιατί εμεί έχουμε αρχή μέσα στον χρόνο. Δεν είμαστε αίδιοι όπω ο Θεό, αιώνιοι. Αλλά δεν έχει τέλο αυτό το πράγμα. Γιατί δεν έχει τέλο αυτό το πράγμα, Γιατί ο Θεό έκτισε τα όντα στο είναι. Θέλει να υπάρχουν αυτά, δεν μετανιώνει. Δεν μετανοεί. Ούτε τα νοεί επί τη αυτοκτήμαση. Δεν, δεν, δεν μετανιώνει που φτιάχνει κάτι. Δεν είναι σαν εμά που μετανιώνουμε, αλλάζουμε γνώμη. Οπότε έκτισε ενιστο είναι τα όντα. Και θα υπάρχει αιώνια η δημιουργία. Αιώνια θα υπάρχει βέβαια εν αυτό. Όχι με τις δυνάμεις της, τις δυνάμεις της κάποια στιγμή θα φτάσει σε ένα τέλο, το οποίο είναι σημαντικό, το ξέρουμε σήμερα, η, η αστροφυσική το γνωρίζει αυτό ότι θα έχει ένα τέλο το σύμπαν, ε? από εκεί και πέρα θα υπάρχει αιώνια επειδή το θέλει ο Θεός να υπάρχει αιώνια, επομένως μπορούμε να με την δύναμη του Άγιου του. Εντάξει, και αυτό θα είναι για άλλου. κόλαση, είπαμε άλλη φορά Α, α, α, α, α, για άλλου θα είναι ω παράδεισος ανάλογα με το πώς διατίθεται. Ο Θεός δεν κολάζει ούτε τιμωρεί κανέναν. Για άλλου αυτή η ονιότητα βιού, βιούτει ως παράδεισος και για άλλους ω κόλλος. Λοιπόν, το σημαντικό είναι ότι αυτή υπάρχει αυτή η εμπειρία της, ε, του, της αναγέννησης μέσα στην Εκκλησία η οποία είναι γεγονός και βέβαια όταν κανείς το ακολουθήσει αυτό ανάλογα με τι τρόπο θα το ακολουθήσει παραμένει αυτό ζωντανό ή ναι, πάντω η πρώτη χάρη θα, θα πέσει, θα ζήσει. Και κάποια στιγμή, μετά από μερικά χρόνια, όπω ήταν οι πατέρε, θα υπάρξει και θεοεγκατάλειψη. Πρέπει να υπάρξει, για να ζήσει ο άνθρωπο να δείξει και τη θέλησή του, δηλαδή. Και θα μπορεί να φτάσει να ζήσει σε μια φάση, όπω σαν να μην είχε. Ο ίδιο ο Άγιο Σιμάνου, που σα ανέφερα προηγουμένω, επέρασε αυτό το πράγμα. Είχε ακθεοπτία σε πολύ νεαρή ηλικία. Και μετά έφυγε αυτό το πράγμα και ήταν σαν να μην ακούσει ποτέ τίποτα. Και συνάντησε βέβαια εκείνον τον Άγιο, τον πνευματικό πατέρα, ο οποίο τον επανησύγαγε σε αυτό το πράγμα και έγινε ένα μεγάλος, ένας από του μεγιστους θεόπτες όλων των εποχών. Ε? Ο νέο θεολόγος ο λεγόμενο. Ο Άγιο Σιμεών. Λοιπόν, ε, ο Στέκνα Φωτό, περίπαντε, το λέει στην αρχή, ότι είστε αυτό το πράγμα. Σαν να θυμηθείτε αυτό από το οποίο κατάγεστε. Θυμηθείτε πώ ξεκινήσατε. Θυμηθείτε για ποιο λόγο είστε στην Εκκλησία. Κανένα άλλο δεν μπαίνει, σα είπα. Συγκριτά στην Εκκλησία, σήμερα, ειδικά από όλα αυτά τα πράγματα δοκιμάζονται. Και γιατί δοκιμάζονται, γιατί θα τα, θα τα δείτε παρακάτω. Έτσι ήταν τότε και η εποχή, όπω είναι σήμερα. Έτσι ήταν μια εποχή που ήταν μια εποχή χαόδη. Μην κοιτάνε τον κόσμο πώ έγινε μετά την Εκκλησία. Ο κόσμο πρώτη Εκκλησία, στην εποχή που εμφανίζεται ο Χριστιανισμό, είναι ένα κόσμο σε, σε διάλυση. Έτσι. Ένα κόσμο σε διάλυση, όπω είναι, φτάνει και να ξαναγίνει πια σήμερα. Ακριβώ λόγω τη μεγάλη αποστασία, η οποία έχει κυριαρχήσει, ο γάρκαρπο του πνεύματο είναι πάση αγαθό και δικαιοσύνη και αληθεία. Αυτό που καρπίζει, αυτό που, είναι, αυτό που φανερώνει το, το πνεύμα, το άγιο αυτό, αν το έχετε, έτσι και ταυτόχρονα ξέρετε αν το έχετε με τον τρόπο αυτό, είναι ότι έχετε πάσα αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αλήθεια. Όλη η αγαθότητα, όλη η δικαιοσύνη, δικαιοσύνη σημαίνει το πλήρωμα των αρετών όλες οι αρετές και αλήθεια. Ο άνθρωπος είναι αληθινός. <coughs> είναι αληθινός όπως είναι ο Θεός. Δίκαιος είναι ο Θεός και αγαθός. Όπως είναι ο Θεός. <coughs> Δοκιμάζονται εστίες, την στο το κύριο. Πώς θα γίνει αυτό. Θα δοκιμάζεται θα δοκιμάζετε τι είναι ευχάριστο, τι είναι συμ... τι, αρέσει το... τι αρέσει το Χριστό. Τι αρέσει. Τι αρέσει το Χριστό. Ε? Να είναι μια πρακτική μέθοδος την οποία ε, Εάν την uh, βάζαμε σε καθημερινή δράση το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που τα φιλοκαλλικά κείμενα ονομάζουν νύψης. Τι είναι οι νύψης. Νυπτικά κείμενα. Δεν λέμε το νύμα ήτα. Τα νυπτικά και φιλοκαλλικά κείμενα. Νύφιν, πώς, πώς το λέει και ο Βαϊσάκ, εν πάση της, της μικρής υπαυτού γενωμένη, γενωμένης. Να, να είναι κανείς προσεκτικό και στα μικρά τα οποία κάνει. Εδώ είμαστε στα μεγάλα, δεν είμαστε προσεκτικοί εμεί τώρα. Οι φιλαφθοί μα είναι τόση που και τα μεγάλα κοιτάμε. Τα κάνουμε πρώτα και μετά, κοιτάμε. Θα τα σκεφτούμε μετά. Πάμε στον πνευματικό, θα τα σκεφτώ μαζί, για κοιτάξτε. Γι' αυτό και η πραγματική όλη καημένη είναι, πώ το λένε, ταλαιπωρημένη ω αγρίο, επειδή ακούνε απίθανα πράγματα. Κάνει τροτοφόνο και μετά λε, θα να το ξομολογηθώ, ας πούμε. Θέλω να πω, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Κι όμω εδώ λέει ότι αυτό το πράγμα. Κάπω μπορεί να προληφθεί. Δεν το κάνουμε. Γιατί είμαστε φίλε, αυτοί. Έτσι. Γι' αυτό δεν το κάνουμε. Να δοκιμάζουμε τι αστίνε βάρος από το Κυρίο. Γιατί δεν το κάνουμε. Mm. Θα, θα, θα μου το στερήσει αυτό ο Χριστός τώρα. Στο κάνω εγώ καλού κακού, τώρα που έχω την ευκαιρία. Ε, δεν δηλαδή είναι. Ε και μετά θα, θα τα βρούμε με τον Χριστό. Είναι ε, ε, ε, εύσπλαχνος. Πολύ έλεος. Είναι αλήθεια αυτό ότι είναι πάρα πολύ. Και σέβεται πάρα πολύ τη δική μας καταπώνηση, δυστυχία, έξι ελαττώματα, πάρα πολύ, τα σέβεται, τα σέβεται, ακούστε τι λέω. Η λέξη δεν είναι τυχαία, ο Χριστός σέβεται πάρα πολύ τον άνθρωπο, πάρα, πάρα, πάρα, πάρα πολύ, πάρα πολύ, δεν θα πρέπει να τον σέβεται τόσο πολύ, είναι απίστευτο το πώς τον σέβεται, τον άνθρωπο στην πτώση του, είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, γι' αυτό η κόλα θα τη μια μέρα όταν θα δούμε ότι λυπήσαμε αυτό το, το, το Θεό. Δεν θα το αντέξουμε. Είναι φοβερό πράγμα. Σου δίνει τα πάντα και υπομένει από σένα τα πάντα. Μα σου δίνει το φω αυτό και σου δίνει και εμπειρίες και τέτοια και πράγματα. Και συνέχεια σηκάνει βλακίε. Μία, δύο, τρει, δέκα, είκοσι, τριάντα, εκατό χιλιάδε. Και πα και λε, ξέρα, για πα το πνευματικό χωρί να έχει απόφαση μέσα σου, α πούμε. Να πει, Ξέρε, παιδάκι μου κάτι βρήκα. Αυτό είναι σημαντικό σήμερα και για μένα και για όλο τον κόσμο και αυτό το υπομένει, υπομένει υπομένει δεκαετίες ολόκληρες από αυτούς τους οποίους τον ξέρουν, εννοώ, δεν εννοώ τους άλλους. Γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνουμε εύκολα. Αν εμείς που ξέρουμε ή ότι ξέρει ο καθένα μας είναι έτσι όπως είναι οι άλλοι πώς θα είχαν δικαίωμα να είναι, πως το κάτω-κάτω αν είναι έτσι όπω είναι, οφείλεται και σε εμά αυτό. Το ότι δεν μπορούμε να του δώσουμε το δρόμο. Γιατί αν πήγαινε σε αυτού του γεροντάδε που αναφέρουμε συχνά, και σε άλλου που δεν του αναφέρουμε συχνά, και είναι πολύ και είναι κάμποση, μόλι του συναντούσε, είχε αμέσω αν ήθελε την κλίση αυτή το κλιμαίτα να φουντώνει ενα μέσα, α πούμε, γιατί το είχαν αυτοί ζωντανό μέσα. Λοιπόν, αυτή η φοβερή υπομονή του Θεού που σα είπα είναι σκανδαλώδη. Αισθάνομαι ότι ο διάβολος κάθετα απένανε και τον βρίζει συνέχεια γι' αυτό Και του λέει είσαι ανόητος, πολύ ανόητος. Με αυτό το οποίο κάνεις. Γιατί πώς περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο, κοίτα το αυτόν ξανά. Το έκανε και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και θα το ξανακάνει και, το ξανακάνει. <laughs> και δεν, δεν, δεν, δεν αφομοιώνει μέσα του κάποια στιγμή με την κατάσταση να πει. Ξέρω εγώ... Εντάξει, το είδα αυτό. Ένα διέξοδο. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι το πιο συγκλονιστικό από όλα τα πράγματα. Η Αποκάλυψη είναι συγκλονιστική και πιο συγκλονιστικό είναι ακόμα μετά το πώς φέρει το Θεό σε αυτούς οι οποίοι, σε εμάς δηλαδή, οι οποίοι, ε, το έχουμε και δεν το έχουμε μετά αυτό. Το έχουμε σαν να μην το έχουμε. Έτσι. Αλλά προσέξτε, υπάρχει ένα κακό σε αυτό το πράγμα, για εμά κακό, ότι όταν πληρωθεί ο χρόνος κάποια στιγμή αυτό το, αυτή η από μέρου μα αβελτηρία και αυτή από μας η από μέρου μα η α το πούμε αργοπορία και, η, και ο δισταγμό σου μεγάλος θα, θα στραφεί σε βάρο μα. Χώρια που ήδη προετοιμάζουμε πειρασμού από αυτά τα πράγματα. Λέμε γιατί παθαίνουμε πειρασμού. Παθαίνουμε πειρασμού διότι έχουμε και εμεί αυτή την τάση να τα βάζουμε. Υπάρχουν και πειρασμοί στου Αγίου, έτσι, αλλά είναι άλλο είδο πειρασμοί εκείνοι. Άλλο να σου προξενεί πειρασμό ο διάβολος από φθόνο και άλλο πράγμα να προξενείς τον εαυτό τον πειρασμό εσύ γιατί δεν αφήνει στο Θεό άλλο δρόμο παρά μόνο τον πειρασμό να σου, να σου, να σου μάθει κάτι. Ναι. Να σου μάθει κάτι. Δεν αφήνεις άλλο δρόμο στον Θεό. Έτσι. Λοιπόν, και μη συγκοινωνείτε τις έργες τη αρκάρπης, τους σκότους. Μάλλον δε και ελέγχετε τα έργα τα οποία κάνουν οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουν αυτά. Μην μαζί του. Και να τα ελέγχετε κιόλα. Τα λέμε τα ελέγχετε σημαίνει να σκονεί το χέρι και να φωνάζει ακέρω ακέρω στο δρόμο. Εσωτερικά να τα ελέγχει, γιατί είσαι, τάχει μέσα σου κι εσύ. Δεν είναι ότι ο άλλο είναι. Στραβό είναι. Τι είναι ο άλλο. Είναι φύλακτο και μα και εσύ είσαι φύλακτο. Είναι φιλάργυρο και εσύ είσαι φιλάργυρο, αλλά το πολεμάς α πούμε. Είναι φιλόδοξο, μα κι εσύ μέσα σου το έχει το, το δοξαράκι. Παίζει κι έτσι λέγανε οι πατέρε. Κι εγώ έτσι με λέγανε. Μόνο ερετικού δεν θέλανε να του πούνε. Α, ερετικό δεν είμαι. Τα άλλα όλα τα αποδέχονταν. Γιατί τα αποδέχονταν. Διότι βλέπαν μέσα του ανθρώπινη φύση, την ευόλυστη. Μόνο που αυστηκά με αγώνα για αυτή τη φύση. Δεν, δεν την αφήνανε να κοιλάει όπου ήθελε. Την ευόλυστη. Γιατί είναι ευόλυστη και προ το καλό και προ το κακό. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε δημιουργημένοι από το μηδέν. Είμαστε δημιουργημένοι από το μηδέν σημαίνει ότι έχουμε μια ροϊκότητα. Ένα γίγνεσθε, μια εξέλιξη. Προς τα μπρος, προ τα πίσω, δεν σταματάει αυτό το πράγμα συνέχεια. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, <coughs> Εντάξει, <coughs> μάλλον δε και ελέγχεται. Τα γαρ κρυφή γενόμενα υπ' αυτόν, τι και λέγειν. Ε, κρυφή γενόμενα τώρα είναι φανερά όλα. Δεν υπάρχει τίποτα κρυφό πια. Όλα είναι φανερά. Αλλά η εσχρότηση παραμένει. Και να ορίσουμε και την εσχρότητα λίγο, γιατί και αυτό έχει θέλει. Τι ακριβώ είναι αυτό είναι το να ξεχνάει ο άνθρωπο τελικά το Θεό μέσα σε αυτά τα πράγματα, μέσα στι ειδονέ και μέσα στα αυτά. Μια παρεσθησία. Ένα... ένα ναρκωτικό είναι. Αυτά είναι ναρκωτικά είναι διαφόρων ειδών. Άρα είναι ουσίε, αλλά δεν είναι. Αλλά εκεί μέσα ξεχνιέται ο άνθρωπο. Χάνει τη... την ευχαριστία. Η ευχαριστία θέλει ασκητική. Αν εγώ αν διψάω και πιω ένα ποτήρι νερό, θα πω: Δόξα το Θεό αυτό, την ευχαριστία. Αν πιω ένα βαρέλι νερό, θα σκάσω θα βουλιάξω μέσα στην, εσύ, μέσα στην επιθυμία μου. Πούμε. Θα την πνίξω την επιθυμία μου και θα πηγαγώ κι εγώ μαζί της. Είμαι σαφής. Ε, το καταλάβατε αυτό που είπα. Το πρώτο πιάτο φαγητό αξίζει όσο η ζωή μου. Το έβδομο είναι ο θάνατός μου και ταυτόχρονα... Επευβουλή. Ναι. Αυτό το πράγμα όμω είναι να λειτουργεί σαν ναρκωτικό γιατί καλλιεργεί τη φιλαυτία, στον ανθρώπο υπερβολικά. Και η φυλαφτεία το προκαλεί. Η φυλαφτεία δεν είναι ικανοποιημένη με ένα ποτήρι νερό, α πούμε. Σου λέει δεν παίρνει και δύο βαρέλια να τάχει. Μα απέναντι ο άλλος έχει και μια πηγή, εδώ τον σκοτώνει από την πάρη. Την πηγή, γιατί. Μάμα, έχεις πηγή, μα αν έχει πηγή, άμα ξανά δει Ο Θεό το έδωσε μια φορά, το ξαναδώσει δεύτερη. Οι Ισραηλίτε στην έρημο αυτό το πράγμα υποφέρουν. Μα έδωσε το μάνα, θα μα δώσει και το αυτό. Πώ τώρα είναι το νερό. Τα, τα ορτίκια. Και τελικά όλο το τραπέζι ήταν πλήρε. Και νερό υπήρξε και ορτίκια υπήρξε και μάνα υπήρξε, όλα, όλα ήταν. Κάθε φορά όμω που έπαιρναν ένα από αυτά, έτσι το νερό ξέρω εγώ, θα μα δώσει τώρα και φαγητό που γκρίνια κακό πάλι. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν και πολλοί βλέπουν την πρόνοια του Θεού και έρχεται ξανά μια στιγμή η επόμενη φάσκα και λέει Σιγά μην έχει πρόνοια τώρα ο Θεό. Μα χθε τι ήταν που εσύ σου και την είχε τώρα έγινε κακό. Ποιο είναι το νόημα, και στην μια περίπτωση δωρεάν ήταν και στην άλλη δωρεάν είναι. Δεν τον βλέπουμε το Θεό, σα είπα αυτή η μοναξιά του Θεού, εμένα με συγκλονίζει. Πολύ μοναξιά. Πολύ μοναξιά. Λίγοι του κάνουν παρέα του Θεού. Καταλάβατε. Λίγοι του κάνουν παρέα του Θεού. Εμεί οι άλλοι λέμε: Κοίταξε, ευχαριστώ για αυτό που μου δώσατε και εκείνο τώρα, και μετά και τα άλλα, και κοίταξε να είσαι έτοιμο, διότι έχω κι Το βλέπω κανεί στα νέα παιδιά αυτό που είναι κακομαθημένα, επειδή έρχονται από κακομαθημένους γονεί και τους βλέπω επειδή εγώ σε να στρέφουμε με φοιτητέ συνέχεια έχουν αυτό το τι Κάθε μέρα Πάσχα και από όπως όπω ήταν στα μέρη μα, και από και πού και κανένα γάμο. Κάθε μέρα Πάσχα και από που και γάμο. Να περνάμε καλά, άντα να περνάτε καλά. Τι να περνάτε, πού να περνά, διαλύεται το σύμπαν α πούμε καλά να περνάς, έτσι, ξάπλα από εδώ, ξάπλα από εκεί, να του δώσουμε διευτόν και το πτυχίο στο χέρι, έτσι, τιμητικά, χωρίς να, διότι εγώ έχω πολύ κακή φήμη στη σχολή, διότι αν ακούσετε τι λένε για μένα, θα πούνε αυτός, είναι κακός, κακός. Και είμαι κακός καταρχήν, διότι εξετάζω προφορικά. Πού να αντιγράψεις, αν και ένα αντέγραψε μια φορά, καθόταν έτσι με το χέρι, έτσι εδώ, και κάθετος του έκανε μια ερώτηση και έκανε πως σκέφτεται. Οπότε εγώ λόγω της μακράς πείρα. παρατήσω ότι οι κόρες του μετακινούντουν. Μόνο οι κόρες, κινούνται τα μάτια μέσα. Και λέω, για, για χαιρέτησέ μου του, λέω έτσι λίγο. <laughs> <laughs> Κοιτάξει εδώ γραμμένα όλα. Λοιπόν, και εξετάζω προφορικά γιατί βαρέθηκα, βαρέθηκα να, να διαβάζω ίδια κείμενα. Σκονάκια. Τι σκονάκια. Εδώ παντού, το χέρι για πόδια, ένα έναν παπά μια φορά είχε όλες τι τσέπες που έχουμε πολλές εμείς οι παπάδες <laughs> Λοιπόν, είχε βάλει όλα τα <laughs> πάνω-κάτω <laughs> Ναι, γελάτε, αλλά, ξέρετε, σε όλα τα ξένα πανεπιστήμια αν σε πιάσουνε να κάνεις cheating έχεις αμέσως διαγραφή, ε? στο τελευταίο μάθημα το τελευταίο έτους να είσαι πάνε όλες τις σπουδές και πληρώνεις κιόλας, παράδοση πληρώνεις Διαγράφει εκείνη τη στιγμή, φεύγει, φεύγει. Δεν έχει δεύτερη κουβέντα. Ναι, και τον πιάνω τον πάλι λοιπόν αυτόν και κρυβάζω το χέρι μου στη τσέπη αυτή. Του βγάζω εδώ, τα βλέπω, λέω: φέρ' την κόλα εδώ. Μου λέει, Με αδικείτε, Πάτερ. Γιατί με αδικείτε. Λέει: Διαβάστε αυτά που λέει έχει μέσα. Έχουν σχέση με τι ερωτήσει. Δεν έλεγαν καμία. Αλλά λέω: Έτσι, πάνω του λέω τώρα. Και του βγαζα, του βγαζα, του τέτοιο πράγμα στο τέλο. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, τέλο πάντων. Και άλλη μια φορά ήταν πόσα ήταν μέσα στην αίθουσα. 50 άτομα, 50 ίδια κείμενα. Ήταν μια δασκάλα αγγλικών εκεί, η οποία κοιμόταν όλη την ώρα έτσι. Που, και αυτή τη γράφανε ανοιχτά με κάτω. Είχε γίνει πανηγύρι. Οπότε βλέπω 50 ίδια κείμενα. Έχει ανοίξει όλο το βιβλίο. 50 ίδια. Και του έβαλα όλου μονάδα, όλου. Και βγήκαν, κάναν διαμαρτυρία. Τι γράψαμε, Ρεωμή μου, Μπαίνετε, γιατί έχω πολλέ όψει. Μη έχετε, ξέρετε καλά, τι κάνατε, λοιπόν, δρόμο. Αλλά έτσι δεν είσαι ευχάριστο. Ευχάριστο, πρέπει να, να λε καλημέρα, τι κάνει, το φοιτητήπο, εσύ είσαι καλά, να του βάλει ένα δέκα και να φεύγει έτσι. <laughs> τέλειος, τέλειο. Τόση είναι τέλειο. Και όταν θα βγει με τον ίδιο τρόπο, θα πάρει το πτυχίο στο χέρι. Παλαιότερα ιδίω που ψάξει φέτο, τώρα έχουν όλοι λιγάκι πέσει τα αυτιά. Έπρεπε να του δώσει και δουλειά αμέσω με 3.000 ευρώ το μήνα πρώτο μισθό. Και να κάθεται στη δουλειά να μην κάνει τίποτα. Δεν <laughs> είναι δουλειά ξεκούρε, δεν κάνει δουλειά δηλαδή. Υπάρχουν εξαιρέσει αυτά τα πράγματα, εννοείται. Ποιο ρωμανό, αφήσει το ρωμανό. Δεν μιλάμε για του πολλού ρωμανού που, που είμαστε εμεί πια. <laughs> δεν είναι και το θέμα. Αυτή η νοοτροπία φαίνεται λοιπόν και τα παιδιά αυτά δοκιμάζονται πάρα πολύ, επειδή είναι μια γενιά που φοβερά καλομαθημένη, ας πούμε, θα περάσει πολύ δύσκολα αυτή την κρίση. Πάρα πολύ δύσκολα. <coughs> πάρα πολύ δύσκολα. Είναι η χειρότερη περίπτωση, δηλαδή. Σε, σε παιδιά και εμάθητα και φτιαγμένα, και ήρθε λοιπόν προχθέ, τα λέω αυτά τώρα γιατί, ε, ο οποίο ήταν ένα τεράστιο μπουμπούνα, α πούμε, πήρε πέρυσι ένα πτυχίο εκεί με. Και καθόταν και με εκεί τα γέμινα κάτι μακριά μαλλιά κοίτα, πλανός, ποτε -ποτε. Λοιπόν, και σαν πλανός που κοιμόταν πότε-πότε. Λοιπόν, έρχεται προχτές και μου λέει Πάτερ, αφήστε, <σχελίδι> πήγα στο Κέμπριτς. Εγώ στο Κέμπριτς πήγαινα έρχομαι 15 χρόνια τώρα. <σχελίδι> Είχατε δίκιο. Πήγα και έβγαλε και φωτογραφίες. Εδώ στην Ελλάδα χάνουμε τον καιρό μας, μου λέει. <σχελίδι> λέει ότι τι χάνουμε τον καιρό μας είναι σίγουρο. <σχελίδι> αλλά δεν κατάλαβε γιατί. <σχελίδι> Πας εκεί. Θα πάω εκεί να δουλέψω, λέει, στο, στο Τέσκο, μου λέει. Να δουλέψω εκεί και να αναπνέω εκείνο τον αέρα. Είναι, λέει, ο η υγρασια Υγρασία 200%, νύχτα το χειμώνα από τις 2.30 το βράδυ, τρεις. Είναι εξαίσιος. Αν να πας εκεί να γίνεις, θα, θα περάσεις θαυμάσια. Σύστημα υγείας φοβερό, πεθαίνουν οι άψα τα ποντίκια. Λοιπόν, ε, φόροι τρομακτικοί. Θε 1500 ευρώ το μήνα για να έχει μια τρύπα. Απλώ να μένει. Έτσι. Λοιπόν, να πα στο παιδάκι μου είναι και εκεί θα σε ωφελήσει λίγο πάρα πολύ. <laughs> <laughs> θα σε ωφελήσει. Είχε στην Ελλάδα τα πάντα δωρεάν ο άθλιο αυτό. Σπουδέ δωρεάν που δεν υπάρχουν πουθενά. Φαγητό δωρεάν που δεν υπάρχει πουθενά. Βιβλία δωρεάν που δεν υπάρχει πουθενά. Υγεία δωρεάν που δεν υπάρχει πουθενά. Και αυτά τα πράγματα τα περιφορούν σε βαθύτατα. Και πήγε. Σα γνήσιο δούλο που είναι στο μυαλό και στο λογισμικό, <συσίλω> πήγε λοιπόν εκεί για να κάνει και ευχαριστήθηκε. Θα τον βάλουν οι άντρε να καθαρίσουν τα παπούτσια του, α πούμε. Αν τον βάλουν, και αν του θέλουν στον άξιο και αυτό, και εκεί θα το κάνει αυτό το πράγμα ευχαρίστω. Για να δείτε τι έχουν πάθει αυτά τα παιδιά. Τι έχουν πάθει. Στο Ρόκανε στραμίνη εδώ να διεκδικήσετε, να προχωρήσετε. Πού να μείνουν, στη δύσκολη στιγμή. Έτσι. Αυτό ούτε καν τρόμπο που δεν έκανε προσπάθηση. Ήταν, ήταν, σαν αφηδητής ήταν τίποτα, ένα τίποτα στην γεωρεξία. Με κνεύριζε κάθε φορά που τον έβλεπα να κάθεται. Εκεί σε μια γωνιά και να κοιμάται ολόκληρο. Κοιμόταν στην γεωρεξία. Έτσι. Εγώ τους επιτρέπω να κοιμούνται, να πλέκουν, να κεντούν, αρκεί να μην με ενοχλούν, να παίζουν κρεμά, αλλά ήσυχα. <laughs> ναι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Βλέπετε τι πράγμα είναι να είναι κανείς τέκνο φωτός. Ε? Αυτό είναι τα βάσανα. Τα έργα, <coughs> του σκότους, της ακάρπης λέει, αυτό μου αρέσει πολύ εδώ. Έτσι, είναι άκαρπα τα έργα αυτά, δεν φέρουν καρπό. Δεν φέρουν καρπό τα έργα αυτά. Δεν φέρουν καρπό. Κάνει, κάνει, κάνει, κάνει, κάνει πολλά πράγματα, καρπό δεν βγαίνει. Έτσι. Αυτό είναι το, το χαρακτηριστικό του. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό του φωτό φανερούνται. το φανερούμενο φως φωσεύτη. Και όταν υπάρξει εδώ πώς το, λέει, το φανερούμενο, πώς το λέει, τα δεπάντα ελεγχόμενα υπό φωτό φανερούνται. Όταν έρθει η συγκοινωνία με το φω αυτό το πράγμα, φανερώνεται αμέσω. Ο καλύτερο έλεγχο του κακού είναι η βίωση του φωτό, η βίωση του αγαθού δεν είναι ο έλεγχο. Ο. Επιφανειακός και επιθετικός. Αυτό κρίνει τον άλλον πιο πολύ και του δημιουργεί προβλήματα και τον κάνει να θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν, ούτε τον βοηθάει. Ελεγχόμενα υπό το φωτός όμως, δηλαδή όταν αυτό, το πράγμα μπει στο φως αυτό που λέγαμε πριν, το φως αυτό της υοθεσίας το φως αυτό της νέας ζωής αυτής, Μόνα του καταλαβαίνει κανεί και μέσα του το καταλαβαίνει τι είναι σκοτεινό. Και μέσα του το καταλαβαίνει. Και έξω του το καταλαβαίνει. Και δεν έχει ανάγκη πια τα έργα αυτά του κόμματο. Το θέμα είναι να μην τα έχει ανάγκη, όχι να τα ζηλεύει. Αν τα ζηλεύει και θε να τα κάνεις και λες Δεν τα κάνω, στο τέλο θα τα κάνει. Στο θα τα κάνει. Δεν θα τα κάνει απλώ. θα παραμπίνεις και σε αυτά, εάν τυχόν τα έχει ερωτηθεί στο βάθο. Άλλο πράγμα είναι να γλυστεί και να πέσει. Παραλυπισμός του νόμου λέγεται αυτό λόγω έξω, λόγω ξαλόγω, συγκυρίας, παραλυπισμός. Ο άνθρωπος βρίσκει μια στιγμή να κάνει κάτι στραβό. Και άλλο πράγμα να το αγαπήσει αυτό και να διχαστεί εσωτερικά. Έτσι και να πει: Τι να κάνω τώρα, εκείνο ή εκείνο. Τα κάνω και τα δύο. Για, για τα, τα δύο ισχύει για το άλλο του Χριστού. Δίνα στη δυσύ κυρία δουλεύει. Δεν μπορείτε να σε δύο κυρίω. Ή τον ένα θα αγαπήστε, ή τον άλλον. Τελικά δηλαδή ο διχασμός θα σας οδηγήσει στο να, γίνετε, να υιοθετήσετε μία από τις δύο στάσεις. Καταλάβατε. Και ο μεγαλύτερο ληστής, αν πάρετε τους υπότα των ωραίων άλλων εποχών εκεί, που κάμανε, ξέρετε, η ληστεία στην Ελλάδα που ξαφανίσε αρχές του 20ου αιώνα. Και Ήταν λίστερα εκεί από πηγαίνατε, σας βουτούσαν εκεί, κάμανε Λύτρα ζητούσαν, δεν εσκοτώναν καν, ήταν φοβερή μάστηγα η ληστεία στην Ελλάδα για σχεδόν 100 χρόνια. Λοιπόν, και, ε, και αυτοί ακόμα είχαν στιγμέ καλοσύνη. Και ο εγκληματίας έχει καλοσύνη μέσα του. Έτσι, και ο αγαθός άνθρωπος έχει μια στιγμή που παρε, παρε, παρε, παρε, να Το σημαντικό είναι πού είναι ο άνθρωπος η που του, πού είναι, τι, τι επιθυμεί βαθύτερα να κάνει. Έτσι μα μετράει ο Θεό. Δεν μετράει κάποιον που ανεβαίνει στον βουνό και γλίστε σε μια στιγμή. <coughs> Αλλά μετράει κάποιον που δεν θέλει καθόλου να ανέβει στον βουνό γιατί του αρέσει μόνο η τσουλήθρα. Έτσι. Μετράει η προαίρεση του ανθρώπου. Όχι οι δυσκολίε που όλοι μα έχουμε λόγω τη φύσεώ μα, λόγω των έξιων, λόγω του προηγούμενου βίου μα, λόγω τη κληρονομικότητα, λόγω πολλών πραγμάτων που κουβαλάμε μέσα μας, λόγω των μειονεξιών τον ψυχολογικό που μετράνε πάρα πολύ είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα το κεφάλαιο, τα, τα ψυχολογικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν και οι δυσκολίες ψυχικέ ψυχικές που υπάρχουν, και τα βιολογικά επίσης. Έτσι. Πάντα δεν εχόμενα από το φωτός φανερούται. Φανερούται, φαίνονται ότι είναι σκοτεινά στο φως. Η αποτελεσματικότερη ανέρεση του κακού είναι η βίωση του καλού. Να mm. το ξέρετε αυτό. Βλέπει το φω και φεύγει το σκοτάδι. Και οι πατέρε αυτό σου λένε: Γέρνα στο φω. Ο πατέρ Πορφύριος αυτό έλεγε: Γέρνα στο φω, γέρνα στο φω έλεγε. Να δει το φω, να ερωτευτεί το φω. Άμα ερωτευτεί και αγαπήσει το φω, σιγά σιγά σιγά σιγά τα υπόλοιπα μπαίνουν σε έναν λογαριασμό. Και κάποια στιγμή θα ξεφανιστούν κιόλα. Όπω λέει ο Βασιάκ, πάθο λέει: Μισούμενον υπό τη ψυχή, ο λιγοχρόνιο νεστή. Πάθο το οποίο το μισή ψυχή δεν, έχει, δεν θα ζήσει πάρα πολύ. Έτσι. Λοιπόν. Διό λέγει, έγινε ο καθέβδον από την παλιά και και των εκρών και επιφάσισε ο Χριστός. Έτσι. Άντε λοιπόν, ξυπνήστε. Έτσι. έγιρο ο καθέβδον και τον νεκρόν. Κοιτάξτε πώς περιγράφει την κατάσταση. Νέκρα είναι έτσι. Δεν έχει σημασία που σ όλα τα lifestyle αυτά, τα λένε, αυτά, φαίνονται σαν ζωή αυτό. Σαν ζωή αυτό. Τι είναι ζωή, δηλαδή. Το να πάρει ένα αυτοκίνητο που τρέχει πολύ, τον έχει μια ωραία γυναίκα ή άντρα, ξέρω εγώ, ή δυο ή τρει, να, ε, να τα σπά, ξέρω εγώ, βουνά τα πιάτα, σπάνε παλιά, τα, τα βάζουν τα πιάτα βουνά, έτσι, για, για να μπορεί κανένα Φέρνει και ένα σφυρί, για να τα σπάει κανεί. Να... Ε, αυτά είναι όλα βλακώδη. Είναι, είναι, είναι, είναι κρατηνισμό ο άνθρωπο, δεν είναι φτιαγμένο για αυτά τα πράγματα όλα. Και παρουσιάζεται αυτό σαν, σαν το, το, το υψηλή και σπουδαία ζωή αυτό. αυτό το πράγμα. Και είναι άκαρπα αυτά τα πράγματα. Άκαρπα. Άκαρπα. Γυρίζει κανείς στο σπίτι με κατάθλιψη στο τέλος. Και γιατί έχει κατάθλιψη. Γιατί δεν έχει αυτοεκπλήρωση. Γιατί ο εαυτός του, η φύση του μέσα αρνείται και λέει δεν είσαι αυτό. Δεν, δεν, δεν. Δεν μπορεί να είναι έτσι τα πράγματα. Του λέει. αυτό το αποθεί αυτό. Ξαναπάει. Νέα αποθέσεις. Νέα κατάθλιψη. Και στο τέλος Πάει και στα αυτά και για τα χάπια. <laughs> και λέει, γιατί άραγε. Παρανάω τόσο ωραία ζωή, γιατρέ. Γιατί, τόσο ωραία είναι η ζωή μου. Μα, μα, μα καταλαβαίνω, ό,τι θέλω το έχω. Μα αυτό είναι το πρόβλημά σου ακριβώς. ακριβώς. είναι το πρόβλημά σου. Δι... βουλιάξει, καταποντιστεί μέσα στην επιθυμία σου. Η επιθυμία δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει τη δοξολογία, να φτάσει τη σχέση μετά του Θεού. Δεν γίνεται για να καταποντιστεί μέσα σε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Γι' αυτό η κρίση είναι σωτήρια για πολλούς, ε. Βλέπετε, ε, βέβαια είναι, βλέπετε πώ ακριβώ περιπατείτε. Μύω άσοφοι, αλλά σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ότι η μέρα που ενειρέσει, σαν γραμμένα τώρα αυτά. Βλέπετε λοιπόν, μην χάνετε τον καιρό σα. Γιατί ο καιρό είναι περιορισμένο. Δεν ξέρουμε πόσο περιορισμένο είναι. Δεν έχουμε κάνει κανένα συμβόλαιο. Κανένα από εδώ μέσα δεν έχει συμβόλαιο ούτε ο νέος ούτε ο ηλικιωμένος ούτε ο μεσαίος να κάνουμε... ο καιρός πρέπει να εξαγοράζεται λοιπόν. Άμα έχεις λίγο περιορισμένο ένα αγαθό ή δεν ξέρεις για πόσο το έχεις, το εκμεταλλεύεσαι. Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο σας λέει εδώ. Για να γίνετε σοφοί. Να κάνετε πράγματα σοφά, να περνάτε καλά. Έτσι περνάμε καλά. Στην πραγματικότητα άνθρωπος μπορεί να περάσει καλά, μπορεί να περάσει πολύ καλά. Εγώ σα λέω εντύμω ότι του μόνε ανθρώπου που είδα να περνάνε καλά, πραγματικά και να σκάνε από καλοπέραση, ήταν οι Άγιοι. Που συνάντησα. Όλοι του είχαν αυτό το κοινό χαρακτηριστικό. Είχαν μια τεράστια καλοπέραση. Σκάγανε από καλοπέραση. Σκάγανε. Τόσο πολλοί που λέγανε κάποιοι από αυτού, Δεν θέλω άλλη ευτυχία. Θέλω. Δεν αντέχω άλλη ευτυχία. Θα τα έχω ακούσει με τα αυτιά μου αυτά. Δεν αντέχω άλλη ευτυχία. Και εξωτερικά βλέπει ο Σιχάλη, ένα φτωχό ταλέπωρο εκεί. Με μπαλωμένο το, αυτό που έτρωγε. Όσο ήθελε να φάσει για πρωινό, το έτρωγε σε μια εβδομάδα αυτό. Ναι, αλλά αυτό ο άνθρωπο ήταν τέκνο φωτό. Τη χάρη αυτή, είχε δουλέψει με τη χάρη αυτή και ζούσε με τη χάρη αυτή. Άλλο να την περνά και να τη γνωρίζει λίγο εκεί, μετά να γυρνά πάλι στη λάσπη σου, την αγαπημένη. Ε? Και άλλο πράγμα να ζει μέσα σε αυτό το πράγμα. Να ζει μέσα σε αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα είναι αλλιώ. Φανταστείτε τι είναι. Λίγο την περνάμε και μας μένει. Τι είναι να ζήσει εκεί μέσα. Φανταστείτε πώς ζούσε ένας τέτοιο από αυτούς για τους οποίους εμείς λέμε ότι τον γνώρισα και μου είπε, ξέρω εγώ, τη ζωή μου. Αυτός τι χάρη παίρναγε από αυτόν μέσα συνέχεια όμως, που, που τον λέγε και σε σένα τη ζωή του και το αρμουνού τη ζωή και τους αρμούς είχε ξέρετε τις ζωές πολλών και το μέλλον και το παρόν και έγιωθε και έβλεπε τα σημεία του Θεού. Τι ήταν αυτός, πώς ζούσε αυτός. Καταλάβατε. Αυτή είναι η καλοπέραση στην πραγματικότητα. Και σε αφήνει ο Θεός, ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα στην ανοησία του Θεού, την τη βουλακία του Θεού, σε αφήνει ο Θεός ενώ σου κάνει αυτήν την αποκάλυψη να φας όλα τα σκουπίδια. Και να δοκιμάσει το άλλο σκουπίδι και εκείνο το σκουπίδι, μα εκείνο το σκουπίδι δεν το δοκίμασαι, θα και να το δοκιμάσω. Φοβερό. Και κάνει υπομονή και λέει εντάξει, άρθει ξανά, Σαν μια μάνα, α πούμε, που έδωσε το παιδί, ποια φορά ένα καλό φαγητό, τώρα πήγαινε. Δεν το κρατάει. Και το παιδί αρχίζει να πάει τρώει. Πάντα σάπια κρεμμύδια, σάπια ψάρια. Ψάχνει το σοφό. Θα πει, παιδιά, πήγαινε, Και λέει, πού θα πάει κάποια στιγμή. Έτσι. Ο Θεό είναι ταπείνωση αυτό το πράγμα. Η ταπείνωση, αγάπη, του Θεό είναι πάρα πολύ ταπεινή. Γι' αυτό και την καταφρονούμε τόσο εύκολα. Και γι' αυτό η κόλα ήταν κάτι φοβερό. Θα το ξαναλέω. Η κόλλα δεν ήταν τίποτα εάν είχε απέναντι σου ένα σκληρό δυνάστη που σε τιμωρεί. Θα έχει την ικανοποίηση, έτσι, ότι αυτή τη στιγμή αντιπαρατήθεσαι σε μια σκληρότητα που είναι αυτού του το ανθρώπου, το όντω η σκληρότητα. Αλλά είναι τόσο μαλακό και τόσο τρυφερό και τόσο ταπεινό. Φαντάζεσαι, φαντάζεσαι τι φοβερό πράγμα είναι για μα, τον καθένα από εμά. Το να είμαστε χωρισμένοι αιώνια από αυτό το πλάσμα. Αυτό το ον, το υπερον. Γι' αυτό η κόλαση δεν Επειδή αυτός που σε κολλάζει είναι καθαρή αγάπη. Πάλι ο τον θυμάμαι, συμβαίνει τη μυτική του. Μέγατο της αγάπης κολαστήριων. Μεγάλη κόλαση αγάπη. ποπό, πω, πω, πω, Καταλαβαίνετε. Να κολλάζεσαι επειδή απέναντι σου έχεις την αγάπη. επομένω εσύ τι είσαι. είσαι η μουχλά, ας πούμε, το τίποτα, Είχεσαι η αντιπαράθεση αυτής, αυτή την αγάπη της. Μέγα. Στην αγάπη της Ακριβώ Ακριβώς διότι ο Θεός σα είπα κάνει την υπομονή αυτή. Αφού σου δώσει κάτι, μετά περιμένει να το αφομοιώσεις. Και αυτή η αφομοιώση κρατάει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να κρατήσει δεκαετίες, δεκαετίες, πολλές. Και περιμένει υπομονετικά ο Θεός, σε αυτό το πράγμα, μέχρι να Αρχίζει να το αφομοιώνει για να κάνει καρπό μετά. Γιατί τότε αρχίζει ο καρπό που είναι οι τριάκοντε εξήκοντα. Τότε αρχίζει ο καρπό. Έτσι. Ο πραγματικό καρπό τότε αρχίζει. Ότι η μέρε πονηραίε εσύ. Οι μέρε είναι πονηρέ. Και τότε ήταν πονηρέ και σήμερα είναι πονηρέ οι μέρε. Πονηρέ οι μέρε σε, σε, σε τραβούν στο κακό. Αυτό εννοεί. Σήμερα το κακό είναι πιάσει στη τι πιάνει από το μανίκι, από τα αυτιά, από τα μαλλιά μα. Δηλαδή παλιά πρέπει λιγάκι να κοπιάζεις και για μια φορά να βρεις τώρα όπου και να γυρίσει κανείς, κανείς έτσι συναντάει αυτό το πράγμα και αυτό το πράγμα είναι έτσι μια βία που ασκεί το κακό πάνω μας σήμερα έτσι βία δια το μη γίνεστε άφρανες συνεχίζει ανοίτη αλλά συνιέντες το θέλει του κυρίου και εδώ είναι μια απλή συνταγή πάλι. Ο Παύλος ήταν μεγάλο πειμένα, ήταν και μεγάλο θεολόγος ήταν και μεγάλο πειμένα. Γι' αυτό δίνει απλέ συνταγέ. Συνέντε είναι το θέλημα του κυρίου. Κάποτε αναφέρεται στο Ιουλίο του Πατρό Σουφρονίου, για τον Άγιο Σιλόαν, ότι τα ξέρει σε ένα τρένο. Και ήταν ένα τύπο απέναντί του και ήθελαν τον βάλει να καπνίσει καλά. Κάποιοι σε Πάτερ δεν καπ... ε, εντάξει, κάπησε, άμπρο, είναι μαρτία. Κάποιοι σε ρεπάτε. Κάποιοι γιατί ρεπάτε δεν καπνίζει. Σε σχέση με τόσα άλλα, τίποτα θα πει κανεί. Λοιπόν, και του λέει ο πατήρι, ωραία λέει, άντε να πούμε πρώτα πατερημόν και μετά να καπνίσουμε. Ε, όχι πατερημόν πριν το τσιγάρο, λέει, γιατί δεν λε πατερημόν πριν το τσιγάρο. Ε, ναι, Γι' αυτό <συγλώδη> και εγώ δεν καπνίζω, του λέει. Γιατί ε, δεν μπορώ να πω πατερημόν πριν το τσιγάρο. Βέβαια, <Συγλώδη> λοιπόν, αυτό έχει φτάσει, αυτό να τηρεί το θέλημα, τηρεί με λεπτομέρεια. Αλλά αυτό είναι ο τρόπο. Έτσι. Σου έρχεται μια ιδέα, ξέρω εγώ, να κλέψεις. <κοί> Βλέπεις μπροστά σου τα, χρ, τα χρήματα. Μπορείς να πεις Πάτερ μόνο και να κλέψεις, δεν μπορείς. Ε, <μποί> μπορείς. Θα σε ελέγξει χάρη. δεν. <κοίλυξη> Μόλις φτάσεις αρχίσεις να λες Πάτερ Ιμών, ο Έννης αγιαστήτω, θέτω η το Θα υβασ... θέλημα, όποπο, όπο, τι γίνεται εδώ. Τι γίνεται εδώ, αν και αναφέρεται, σας είπα για τους, για, για τους λιστές, επειδή έχω χόμπι να διαβάζω ιστορία αναφέρεται μια συμμορία, περιώνυμη, ακούστε από αυτές που σας είπα, ληστρική συμμορία πήγε σε ένα χωριό, Κυριακή πρωί μπήκαν λοιπόν και πή... όλοι οι χωριά στην εκκλησία οπότε μπαίνουν και αυτοί, η χωριά τη πόλησε σίδερα Ταραχθήκαν. Αυτοί λοιπόν για να μην δώσουν λαβή πήγαν και κοινωνήσαν όλοι. <laughs> και αφού κοινωνήσαν όλοι, ούτω ή άλλω τι κλείνουν και λένε ότι έχετε και δεν έχετε, αφήστε εδώ. Μα εσείς κοινωνήσατε. Μα το κάναμε για να μην φύγετε από την εκκλησία. Διότι όταν του είδανε αρματωμένου και αγριεμένου εκεί, δεν στα βουνά αυτοί οι άνθρωποι. Οι απλοί άνθρωποι, άνθρωποι καταλάβανε μέσα ότι αυτοί δεν ήταν για καλό εκεί πέρα. Πήγαν και κοινωνήσαν οι άθλοι όλοι. Ναι. Μετά όμω. Από δύο ή τρεις μέρες η συμφορία, η συμφορία αυτή εξολοθρεύτηκε όλοι. Έπεσε σε μια παγάνα, όπως λέγανε τότε, ενέδρα του στρατού και εξολοθρευτείκαν όλοι. Δεν είναι... Τον άνθρωπο τον μπορείς να τον κοροϊδέψει, ο το Θεό δεν μπορείς. Και είναι και επικίνδυνο να του βγάλεις τη γλώσσα. Γιατί όταν ήταν καθαρή, α πούμε, ατσιαπάτη, παρέμφωση. Συνιέντε, λοιπόν, τι το θέλημα του κυρίου είναι ένα πρακτικό τρόπο να αποφεύγουμε μερικέ κακοτοπιές. Όχι ότι οι έξι δεν είναι ισχυρές, καμιά φορά είναι ισχυρότερε και από αυτό. Αλλά σιγά σιγά, άμα μάθει κανεί αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα αποκτήσει και μια πνευματική, και μια καλή έξι, η οποία θα βοηθήσει. Έτσι. Και μην με θίσκεστε ίνο, εννοείται στην ασωτεία. Λέει, μην, μην, μην πίνετε, με θάτε με κρασί. Προφανώ εννοούσατε να μεθούμε με τσίπουρο μόνο. Λοιπόν, η Μεουίσκη σήμερα είναι πιο ίν uh, τα τελευταία δεκαετίες. Μάθαμε το Ίσκη, δεν βοηθά την καρδιά. Νομίζω ότι η μέθη που ο Ίσκη απαλλάσσεται από την προτροπή. Ε? Τι δεν λέει. Ευτυχώ λέει το το λέω κι εγώ. <laughs> το που το θα το αναφέρει μέσα. <laughs> λοιπόν. <laughs> Αλλά πληρούσε ένα πνεύματι λαλούνται σε αυτοίς ύμνης και ψαλμής και οδές πνευματικές. <laughs> και εδώ υπάρχει μια αντιπαράθεση. Σου λέει ή θα μεθά με τώρα ή θα μεθάς με τ' άλλο. Τώρα να μεθάς και, με, και μετά ένα και μετά άλλο καμιά φορά μου κάνει εντύπωση τα παιδιά, εφητητές τώρα, πούμε, και τώρα και μαθητές πια, όταν πάνε εγκδρομές, όταν πηγαίνουν πήγαινα μαζί τους πάνε να, να μεθοκοπήσουν. Το παιδί έχει ανάγκη να μεθύσει. Ε. Πρέπει να μεθύσει. Δεν μπορεί ο νέος. Άμα δεν μεθύσει ο νέος και δώσ'το λοιπόν. Τα κατεβάζουν τα σφινάκια να πεις απ' τα ψάρτα, άλλο πως γίνονται ας πούμε. Μερικές φορές είναι πρόβλημα. Πρέπει να τους κάνεις ολόκληρη διαδικασία. Εμείς έχουμε κάποιους καθηγητές εδώ που είναι κυρωμένοι. και όταν ετοιμάζουν εκδρομή κάνουν κατήχης κανένα μήνα πρέπει. <laughs> Πώς μην τυχόν, ας πούμε, πάνε και Μεθοκοπήσουν και αντί για εκδρομή, γίνει πώς το λένε στο τέλο. Ε, τι πάρτι. Είναι φοβερό, δηλαδή. Ναι. Ε, λοιπόν. Ε, πρέπει να μεθύσει όμω ο νέος. Δεν μπορεί να μην μεθύσει. Το παιδί δεν μπορεί να μείνει το. Δεν αντέχει να μείνει. Επειδή είναι ανική και φημική ηλικία εξορισμού. Έχει μια πολυτελεία απόψη για τα πράγματα. Έτσι δεν είναι. Όλες σε μεγάλες αφιερώσεις. Όλες σε μεγάλες ιδέες. Γίνοντας με την ηλικία. Το παιδί του ούτως ή άλλως είναι λίγο μεθυσμένο. Ψήλο μεθυσμένο. Οπομένως η ειναι λιγο μεθυσμενο είναι η φυσιολογική του κατάσταση. Έτσι αυτό είναι καλό να το ξέρουν όσοι κάνουν παιδαγωγική και κάνουν προσπάθειες και προσεγγίσεις. Ειδικά στην ηλικία αυτή. Είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό και βλέπει ότι όλα τα παιδιά ανακαλύπτουν, θέλουν να καλύψουν τα όρια του, λέει στην ηλικία αυτή. Σε όλα τα πράγματα. Γι' αυτό και είναι ευάλωτα. Ευάλωτα διότι σήμερα, έτσι, mm. αυτό το πράγμα το ξέρουν αυτοί οι οποίοι έχουν τις δυνατότητες να προσφέρουν, έτσι, δεν είναι. Κάθε είδου μεθύσια συμπεριλαμβανομένων και των ουσιών, έτσι τα ναρκωτικά και αυτά σε πάλι σε αυτή την ηλικία. Δεν είναι ο μεγάλο κίνδυνο. Κανεί δεν. Αν βρείτε άνθρωπο να αρχίσει τα ναρκωτικά στα 45, δύσκολο. <συστά> ναι, αλλά 30 χρόνια πριν ήταν πολύ εύκολο. Καταλάβατε. <συστά> και πρέπει το ξέρουμε αυτό. Και να μην τρομάζουν τα παιδιά αφαιρώντα αυτή τη διάσταση. <συστά> το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η άλλη δυνατότητα. Μέθη η οποία κατά κάποιο τρόπο είναι νυφάλιος μέθι, έτσι την είπαν οι πατέρες, είναι νυφάλιος μέθι αυτή και είναι μέθι όμως, και μάλιστα είναι μια μέθι η οποία δεν έχει επιπτώσει στην υγεία, ούτε βιβιάζει την ελευθερία, ούτε δεσμεύει, ούτε ε, τσακίζει τον άνθρωπο, ούτε τον κάνει ρεζίλι. Είναι μέθι, αυτή την περιγράφη εδώ, εν ύμνης, σε αυτή Ψαλμίσει και ύμνη και οδέ πνευματικέ. Άδοντε και ψάλλοντε, εν την καρδία ημών το κυρίω. Υπάρχει ένα τραγούδι, λέει εδώ στην καρδιά, εσωτερικό, το οποίο όταν γίνεται ο άνθρωπο είναι μεθυσμένο. Δεν τον πειράζει τι γίνεται γύρω του. ο μεθυσμένο ακριβώ, που δεν νοιάζεται. Ακόμα. Ε, δεν ο μεθυσμένο, νοιάζεται γιατί κάνει τι σημαίνει γύρω του. Άμα είναι καλά μεθυσμένο, έτσι, ιδίω από τσίπορο, έτσι, διπλοβρασμένο, δεν Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι γύρω τ' όλα μια αρμονία και ο ίδιος είναι στο κέντρο της αρμονίας της και τραγουδάει. Δες, δεν είναι. Έτσι είναι και νυφάλιος μέθη. Μόνο που είναι εν τη Αγίου και έχει χαρακτηριστικά τελειωσάλα άλλα. Και δεν και με τόσο το τέλος. Και αυτό πολύ σοβαρό. Και είναι μια πρόγειψη της Βασιλείας των Ομρανών. Αυτό το πράγμα. Καταλάβετε, και δίνεται σε όλου μα χωρί ιδιαίτερη από, από μέρος μα, έτσι, δεν είναι ο Θεό. Ή λίγο, ή πολλοί θα το κάποια στιγμή να το ζητήσουν, να το δώσει εσύ το λίγο, λίγο. Θα Οπωσδήποτε για να ξεκινήσουμε κάπω, έτσι, για να έχουμε μια. Να καταλάβουμε αυτό το πράγμα που είπαμε στην αρχή, το φω. Τι είναι αυτό το φω. Το φω είναι αυτό του είδου οι προσφορέ, α πούμε, του Θεού. Α, τώρα που μιλάμε εδώ, αν, αν γίνεται κάτι τώρα στην καρδιά σα, τώρα μέσα, αυτή τη στιγμή, αυτό είναι από το φω αυτό. Καταλαβαίνετε, και αυτό είναι μια κλίση που κάνει ο Θεός, κάνει μια κλίση ο Θεός. Τακ, χτυπάει το τηλέφωνο. Αν το σηκώσεις, προς τα ίστα με επιτυμηθεί, ήταν και κρούο. Εάν τη μου ανοίξει, κρούο, χτυπάει. Αλλά ανοίγει από μέσα αυτό το πράγμα <coughs> Πάντοτε, δεν ανοίγει απέξω. Ο Θεός δεν θέλει να το ανοίξει με τη βία. Ακόμα και όταν πειρασμία έρχονται πάλι απ από μέσα θα ανοίξει. Και βήμα, βήμα, ο άνθρωπος αρχίζει και αν, α, αντιλαμβάνεται αλλιώ τα πράγματα. Και παίρνει χρόνο αυτό. Όταν είσαι είμαι στη χάρη, νομίζω ότι θα τελειώσουν όλα εκείνη τη στιγμή. Ότι πάει τα κατάλαβε όλα, ότι τέλειωσε το πράγμα. Του λέει κάπου ο Πατρί ο αυτό. Μετά υπάρχει εγκατάλειψη από Θεό για να δει τα πραγματικά σου μέτρα. Και αρχίζει αυτή, με αυτός ο διάλογο. το εγκαταλείψεω. Μέχρι να αρχίσει να καταλάβει ποιο είσαι, ποιο είναι ο Θεό. Και αυτό παίρνει χρόνο. Και γι' αυτό. Παρνάνε τα χρόνια της ζωής μας και συνήθως στο τέλος της ζωής μας αντιλαμβανόμαστε τι είναι αυτά τα πράγματα. Και βέβαια λέμε στο τέλος, όπως λένε κάποιοι άλλοι, γιατί δεν το ξέρω από πριν αυτά, και, αλλά τι να κάνουμε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν είναι εύκολο. Αλλιώς θα έπρεπε ο Θεός να ε, καταστρέψει την ελευθερία μας. Τελώς. Τότε θα ήταν σωτηρία μετά, τότε θα ήταν μια τακτοποίηση σε μια αιώνια βιβλιοθήκη, οπότε δεν θα μας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Η ελευθερία είναι κάτι που και η πνευματική η ζωή, η καρπή είναι κάτι που γεννιέται μέσα μας. Ο Θεός ξέρει ότι είναι σαν σύλληψη αυτό. Η σύλληψη χρειάζεται δύο, πάντοτε. Δεν γίνεται σύλληψη από έναν. Και αυτό το παιδί που θα γεννήσεις, το κιοφορήσεις, θα το γεννήσεις να το πονέσει και αυτό που θα σου δώσω, θέλω να το να το κρατήσει. Πρέπει να καταλάβει τι πράγμα είναι. Αλλά για να καταλάβει τι πράγμα είναι πρέπει να το χάσει και να το ξανακεδίσει πολλέ φορέ. Κατάλαβα Να πω κάτι απλό. Βγαίνεις από την εκκλησία έχοντα κοινωνήσει και αμέσω είπαμε mm -hmm. σε αργαλά ο λογισμό. Βλέπει ένα καλό φίλο, α πούμε, και σου λέει: Είδε πίσω ο δείξο ο, ο, ο άλλο, τι έκανε και τι είπε τι προάλλε. Ε mm -hmm. με το είδα, πού, και είναι στιγμή που αρχίζει και, και, και ο, ο, ο, αυτή, αυτή η γλυκίδα που είχε μέσα σιγά-σιγά-σιγά σιγά συγκαταλείπει. Σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, σιγά, διώχνει τη χάρη τη τέχνη τη κοινωνία. <coughs> Έτσι. Η κατάκριση διώχνει πολύ γρήγορα μάλιστα. Όσο να βγει στην πόρτα, πας στο μυαστήρι, μπαίνει αυτό και να τον πας μαζί, τον πας και στην Κατερίνη, επειδή δεν έχει αυτοκίνητο. Λοιπόν, στην Κατερίνα, λε, τι θέλα, τι πει στον κόρκο, δεν πήγα στο καφενείο να περάσω το πρωινό μα. Τι, τι, τι ήταν αυτό. Τι τι συνέβη. Κι αυτό ισχύει και με πολλά άλλα πράγματα. καθένα είναι αδύναμος σε ορισμένα πράγματα. Ο διάβολος δεν κάθεται να, να, να χάσει το χρόνο του μαζί μας. Ξέρει που κάνει κλικ ο καθένας. Και με το κλικ τον δεν τον πολεμάει. Με το κλικ, με το, με το, με το, με το, με το πρόβλημα τον πολεμάει πάντοτε. Δεν τον πολεμάει... Πώς το λένε, έναν άνθρωπο που είναι σπάταλος, πούμε να τον πολεμήσει με την τσιγκουνιά. Να τις πατάει, θα τον πολεμήσει. Έτσι. Ε, εκεί που είναι η ακρότητα σε αυτό το οποίο επιθυμίσεις είναι η απόλυά σου. Αυτό που είπα στην αρχή να βουλιάζεις με την επιθυμία σου, να βυθύσεις εκεί μέσα. Και εκεί είσαι κατευχαριστημένο και καταδυστυχισμένος ταυτόχρονα. Το μεγάλο μυστήριο το οποίο το ανακάλυψε η ψυχολογία του βάθους και το παραθεύω στα εγχειρίδια ψυχιατρικής σαν παράδοξο. Πώς γίνεται, ρωτάνε, ένας άνθρωπος στο απόλυο της ευχαρίστησής του να αισθάνεται μαζί και πόνο. Η απάντηση δεν είναι ψυχολογική, είναι πνευματική. Στο απόλυο της ευχαρίστησής του έχει βουλιάξει την ευχαρίστησή του και λείπει πια η δοξολογία, λείπει η σχέση. Και ο άνθρωπος είναι ευχαριστημένος και φοβερά απομονωμένος ταυτόχρονα. Και αυτή η μοναξία, δεν μπορείς να μοιραστεί το δώρο της ζωής σου την ίδια, είναι, είναι, είναι πόνος. Και έτσι έχεις το, αυτό που θες και ταυτόχρονα είσαι πονεμένος. Παλιά λέγανε οι οικογένειες, ήταν ευτυχισμένες, όχι γιατί ήταν πλούσιες, αλλά γιατί μοιραζόντουσαν. Τι μοιραζόντουσαν. Και τη φτώχεια και το λίγο φαγητό και τη δυσκολία, αυτό το μοίρασμα. Ήσαν ευτυχισμένος όλους. Μοιράζε την αγάπη. Η αγάπη μοιράζεται με γαλώνει. Σήμερα ο καθένα έχει από μια τηλεόραση, από ένα κομπιούτερ, από ένα αυτοκίνητο και από ένα αυτό και από ένα αυτό και από ένα αυτό και από ένα αυτό και από ένα τ άλλο. Και αν ποτέ βρεθούν μαζί που δεν μπορούν να βρεθούν μαζί καταρχήν, έχουν ξεχάσει ο ένα να ανοίγει τον άλλον. Ο στραβάει τραβάει με τη βία τον εαυτό του προ τον εαυτό τον άλλον, Έτσι δεν είναι. Ο άλλο τραβάει προ τον εαυτό του δικό του τον άλλον. Τραβάει να στραβάει ο άλλο. Όποιος είναι ισχυρότερη προσωπικότητα ταπεινώνει τον άλλο και τον αναγκάζει να ασχοληθεί με τον εαυτό του. Ε, δεν είναι. Ο άλλος μετά αυτό το πράγμα τον μισεί εσωτερικά, τον εγκριτικείται με τους τρόπους που ξέρει. Γιατί με αναγκασες τώρα να κάνω αυτό που θες εσύ. Εγώ το έκανα, αλλά εσύ θα το πληρώσει αυτό που έκανα. Εγώ. Έτσι. Και είναι ο παράδεισος, στο τέλο λέγεται Τι θέλω αυτή τη γυναίκα, πάρα βρω μία που είχα δει στο τρένο, μια φορά και μ' άρεσε. Αυτή ήταν για μένα σίγουρα. Και όταν πάει να τη βρει αυτή, ανακαλύπτει ότι είναι διπλή. Η τουλάχιστον η γυναίκα τον πονούσε και λίγο. Αυτό δεν τον βουνάει και καθόλου. Τον υποτάσσει τελείω. Και εκεί που τον έχει τελείω υποταγμένο, θυμάται τη γυναίκα του που είχε πριν. Η γυναίκα του να ψάχνει βρει ένα άλλο, ναι, Διότι και αυτή έπρεπε να βρει, στο τρένο κάποιον. Δεν θα Όχι, θα δούμε κάποιον κάποια στιγμή. Λοιπόν, και δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι η αιτία αυτού του πράγματος. Η αιτία είναι αυτή. Είναι το φοβερό κλείσιμο, το βούλιαγμα μέσα στην επισημεία που έχουμε σήμερα. Την επισημεία την ατομική. Γιατί εγώ αυτό που θέλω. Αυτό και, και όλη η ζωή, όλη η ζωή, όλη η διαφήμιση σήμερα, όλο το σούργελο που δημοσιεύεται και κάνει και δείχνει, σπρώχνει τα παιδιά σε αυτό το πράγμα. Σπρώχνει τα παιδιά σε αυτό το πράγμα. Και μάλιστα το σπρώχνει και με ένα αποτελεσματικό τρόπο. Ακούστε. Στα εγχειρίδια κοινωνικής ψυχολογίας με κορυφή βαθμολογία στο 100. Το 100, το 100 είναι ο σχησοφρενής. Είναι ο απόλυτα αυτιστικός. Ενώ ο Έλληνα είναι κάπου στο 30, 40. Ενώ ο μέσος Ευρωπαίος ειδικά τα pinks, ας πούμε τα γουρουνάκια που είμαστε εμείς, Πορτογαλία, Ιταλία, είναι κάπου στο 50, άντε 55, οι Άγγλοι είναι στο 80 και οι Αμερικανοί στο 90 είναι κλεισμένοι στον εαυτό τους γι' αυτό και μέσα από την κουλτούρα τη βασικά Αμερικάνικη που να παράγεται σήμερα έτσι το πρότυπο το οποίο προσφέρεται στα παιδιά είναι ακριβώς αυτό. Ένα τεράστιο κλείσιμο. Τεράστιο κλείσιμο. Και όταν καίσει να μαζί του, ειδικά τι νεότερες γενιές, και τα βλέπει πω είναι μαζί του, έτσι πώ βλέπει πως αυτό, βλέπει πω τίνουν συνεχώ προ τα εκεί και, και συνεχώ αυτοί του είναι οι. Κάπου μέσα σώζει ακόμα κάτι η ορθοδοξία και η κοινότητα. Και κάτι ακόμα πάνω. Αλλά δεν με υπουδενεί πλέον λένε τα πράγματα όπω ήταν. Δεν καταλάβατε γι' αυτό. Και ο ένα εκμεταλλεύεται τον άλλον. Ο ένας πονάει τον άλλον, ο ένας πονάει τον άλλον. Ήρθε προχθές σε ένα παιδί και μου λέει Α, «Πάτερ είμαι» λέει ένα, μια κοπέλα, λέει ζούμε, αδιανόητα στα δικά μας χρόνια, τώρα με το καλημέρα θα γίνουν μια πράγματα που τα βλέπουν και αυτά στην τηλεόραση, ένα, δύο, τρία. Και θα ακολουθήσει συμβίωση». Λοιπόν, και λέει «Θα να την αφήσω» λέει «Πια πεςτε μου τη γνώμη σας». Λέω γιατί, γιατί είναι στεναχωρημένη. Λέω γιατί είναι στεναχωρημένη. Ξέρω εγώ μ' λέει. Δεν τη ρωτά. Ε ρώτησα μια φορά, μου Μια φορά τη ρώτησε μόνο. Ειδικά σα απέναντι και τη ρώτησε, λέω έτσι. Γιατί είστε στεναχωρημένη, εσύ. Ελεγκτικά κιόλα γιατί στάζω. Πώ είσαι στεναχωρημένη, Έχει δικαίωμα να είσαι Γιατί εμένα με στεναχωρήσει. Που εσείς είστε, Να χωριμένε. Πώ έγινε αυτή η στάση, Πώ την πάλευσε, <laughs> Να την αφήσω, μου λέει. Ήταν 20 χρόνων παιδί, άντι 21. Του λέω να ρωτήσω κάτι, Αν δεν είμαι αδιάκριτο, Τι αριθμό έχει αυτή η σειρά των κατακτήσεων. <laughs> μου λέει, Τζου, μου, μου, μου, έξι, μου λέει. Ε, λέω, μην με ρωτάς να την αφήσεις. Θα την αφήσεις οπωσδήποτε, δεν υπάρχει θέμα. Αν ήταν η πρώτη, δεν θα μου λέγε να την αφήσω, θα μου λέγε μπορώ να μείνω μαζί της. Τι με συμβουλεύετε να κάνω, άμα ήταν η πρώτη. Στην έκτη, λες, μου στραβογέλασε. Αλλά κι εγώ κάπου τη στραβογελάω, μπορώ να την αφήσω. Κάτι να έχεις ήδη αφήσει, μπορώ να το ρωτάς. Στην πραγματικότητα που δεν την προσέλαβε, γιατί την αφήσει, είναι σχήμα λόγου. Δεν έχει αφήσει. Για να αφήσει πρέπει να πάρει. Από όταν πήρε τι αφήνει τώρα, δεν αφήνει και τίποτα. Φανταστείτε αυτό το παιδί όταν κάποτε αποφασίσει, όταν μια από αυτέ, ξέρω εγώ, ο ξέρω εγώ πότε, Πει θα την παντρευτούμε τώρα. Τι είδου γάμος είναι αυτό. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Το νερό έχει ξοδευτεί. Ο Φρόιντ έλεγε ότι η Λίμπη είναι συγκεκριμένη. Ποσότητα συγκεκριμένη. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά δεν ανανεώνεται πνευματικά αυτό. Είναι συγκεκριμένο το ποσό. Γι' αυτό λέω ότι κάποτε, και το λέω αυτό και το τονίζω, κάποτε η Καινή Διαθήκη, όταν οριμάσουμε, θα διαβάζεται σαν επιστημονικό εγχειρίδιο. Τέτοια φοβερή περιγραφή έχει των ανθρώπων γιατί είναι αποκάλυψη. Είναι Θεός. Είναι ο πρέμα Άγιο. Καταλάβατε. Όλα αυτά υπάρχουν εκεί τα βλέπει κανείς. Μας έλεγε ο πατήρ Πορφύριος κάποτε αυτά που λέει η Φιλοκαλία και η και η Θήκη θα τα ανακαλύψουν οι άνθρωποι επιστημονικά. μα Εγώ που ασχολούμαι με αυτά και γράφω για αυτά και συνέχεια δεν έχω, δεν σας κάνω τέτοια. Δεν μπορώ να σας κάνω τώρα ψυχολογικά σεμινάρια εδώ. Τα κάνω αλλού. Αλλά σας λέω ειλικρινά ότι είναι με μεγάλη έκπληξη και για μένα αυτό όπου όσο έχει τρομερή σύγκληση, σύγχρονη ψυχολογία του βάθο. τρομερή σύγκληση, τρομερή σύγκληση, Αυτέ τι μέρες στέλνωσα κάτι για ένα μεγάλο συνέδριο στο εξωτερικό για τον Άγιο Σημαίνο του Λέου Θεολόκομου, ψυχαναλυτική άποψη. Ο τίτλος είναι, θα το μεταφράσω ένας στα αγγλικά, ε, πώς θα πούμε το fading στα ελληνικά. Fading είναι ο ξωθενούμενος που σβήνει. Ένας εξωθενούμενος, ένας, ο, ο σβήνωνε αυτός, και το, και το κομματιασμένο του σώμα. Σήμερα ο άνθρωπος αισθάνεται ότι σβήνει, ότι καταλύεται. Γιατί? Γιατί, γιατί η επιθυμία του είναι πολύ κομματιασμένη. Όταν επιθυμεί 300 πράγματα δεν έχει αυτό πια. Ε. Παρά το ότι σου λένε ότι αν τα επιθυμήσεις θα αποκτήσεις χειροέα. Ισχυρός εαυτός γεννιέται όταν η επιθυμία είναι μονοειδής, ακούτε. Μόνη της, μία επιθυμία, βαθιά. Αυτό κάνει τον εαυτό να είναι Αυτό το ανακάλυψε η ψυχολογία του βάθους. Αλλά στο Ευαγγέλιο το λέει, ενώ, ενώσες τη χρεια. Ναι, Μαρία την αγαθήν μερίδα εξελέξα. Καταλάβατε. Όσο είπε το κομετιασμένο σώμα, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Ανοίξτε τη τηλεόραση, αλλού θα φα Πώς θα ενισχύσετε τα αυσιά σα, τα πόδια σας, τα χέρια σας, τα πρόσωπά σας, τα μούτερα, τα αυτά σας, τα <laughs> Πού είναι το σώμα. <laughs> Δεν υπάρχει πιο <ποια> σώμα. Ελώς <laughs> <Ας> πάντων, αυτά. <laughs>